Jedy na mi κοριδευόμαστε τα κάνουμε σκατά. Γιατί να μην τα κάνουμε σκατά. Αυτός είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης ο οποίος όπως όλοι οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι λένε αλήθειες στο Press Room όταν ε, τους ρωτάνε οι δημοσιογράφοι και έκανε αυτήν την τοποθέτηση η οποία νομίζω απηχεί την πραγματικότητα συμφωνούμε πάρα πολύ αν όχι όλοι στο σύνολο Όχι το σύνολο υπάρχει και κάποιοι άλλοι που διαφωνούν με όλο αυτό Μπορούν να έχουν χειρότερη έκφραση για όλα αυτά που έχει κάνει η κυβέρνηση Και έτσι όπως θα έχει καταφέρει η κυβέρνηση Αν δεν σας καλύπτει αυτή η τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου Έχουμε και βουλευτή του κυβερνόντος κόμματος που τα λέει περίπου έτσι Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι ζήτησε μια χώρα η οποία έχει ολοκληρωτικώς καταστραφεί <Το> <Το> Σε μια χώρα η οποία έχει ολοκληρωτικό καταστραθεί. Εκεί Απαντώ εγώ. Ψήφο στην κυβέρνηση είναι μια ψήφο σκατά. Πάλι ο κυβερνητικό πρόσωπος επιμένει να μας θυμίζει τι ακριβώς γίνεται η Ντόρα επίσης μιλάει για έναν καταστραμμένο τόπο αλήθειες είναι όλα αυτά, τα λένε επίσημα κυβερνητικά βουλευτικά χείλη δεν έχουμε λόγο να τους διαψεύσουμε να μην τους πιστέψουμε γιατί και εμείς ζούμε μέσα σε όλο αυτό που έχουν δημιουργήσει και το περιγράφουν τόσο αδρά και οι δύο και η Ντόρα και ο Κύριο Μαρινάκης, Κωστή Χατζηδάκη, υπουργό οικονομικών, οικονομία σε αυτόν τον τόπο, ε, σηκώνει το λάβαρο του αγώνα κατά των ομίλων. Προσπαθούμε. Πρώτον, με του ελέγχου εσπροκέρδεια, καμπάνε σε ελληνικού ομίλου, σε ξένου ομίλου, χωρί έλεος, διότι πράγματι εδώ δεν μπορεί σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία ο καθένα να κάνει ό,τι του κατέβει και να κοροϊδεύει και να βγάζει γλώσσα στην, στην κοινωνία. Μπορεί σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία ο καθένας να κάνει ό,τι του κατέβει και να κοροϊδεύει και να βγάζει γλώσσα στη, στην κοινωνία. Ε αυτό. Ε, ε, τελείωσε. Ε, ε, τελείωσε. ε τελείωσε. Κοντά μας ο Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Χατζηδάκης. Καλημέρα κύριε Υπουργέ. Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. ήρθατε. Τι σας, Έχετε τα το φορολογικό σα έχει φάει Είναι από την προεκλογική περίοδο και μετά το κράτησα. Και προσπαθώ το έλεγχο. Δεν είναι κακό αυτό, δεν είναι κακό. Καλό είναι, κύριε Υπουργέ. Έχουμε και έλεγχο στο σπίτι, ξέρετε. Το κάτι φαντάζομαι. ιατρικό έλεγχο στο σπίτι. Ο κ. Ζήκο. Παντόφλα κι εσεί. Παντόφλα Του λέει ο Παπαδάκη στον Χατζηδάκη αφού μα είπε πριν, η παντόφλα στο σπίτι. Μετά τα βιώματα αυτά. Ο Χατζητάκης όπως το έχει βιώσει στο σπίτι πάει και το εξασκεί πάνω στους ομίλους και ρίχνει παντόφιλες στους ομίλους για να πέσουν οι μέσα στα προϊόντα διότι πρώτη, στη... πρώτη, πρώτη και πρώτη στη ανάγκη για αυτούς αλλά και πρώτη προτεραιότητα για αυτούς είναι το καλό του πολίτη να μπορεί να αγοράσει πράγματα να έχει το εισόδημα που πρέπει να μην υποφέρει ο πολίτης γιατί πάνε κάτι μίζεροι στα σούπερ μάρκετ και βγαίνοντας από τα σούπερ μάρκετ βρίσκουν τις κάμερες και λένε είναι ακριβά η φέτα πήγε τόσο το λάδι έχει πάει τόσο και γενικώ είναι ένας λαός που μονίμως γκρινιάζει δεν του φτάνουν καθόλου για αυτό το θέμα ρώτησε ο Παπαδάκης στον κύριο Χατζηδάκη Γιατί δεν γίνεται κάτι με το ΦΠΑ στις τιμές των τροφίμων, που είναι κομβικό θέμα, το καταλαβαίνουμε όλοι. Και έδωσε, έχουν απαντη, έχει απαντηθεί αυτό το θέμα πολλές φορές στο παρελθόν, από πρωθυπουργό, υπουργού, βουλευτές, συνέχεια, και από δημοσιογράφους που κάνουν χρέη κυβερνητικού εκπροσώπου. Ε, σήμερα, πριν η Γιώρο την ακούσουμε τώρα την απάντηση, ε, ήταν η πιο ειλικρινής απάντηση και αποκαλυπτική επίσης. ΦΠΑ σε βασικά τρόφιμα. Η μείωση του ΦΠΑ σε βασικά τρόφιμα δεν θα είχε σαν αποτέλεσμα την αύξηση τη κατανάλωση. Άρα, όχι μόνο θα ισοφάριζε τα έσοδα για το κράτο, μπορεί να ήταν και μεγαλύτερα λόγω τη αύξηση της, της κατανάλωση. Δείτε, όλα αυτά τα καταλαβαίνω, αλλά θα παρακαλούσα να γίνει κατανοητό ότι κάθε Έλληνα Υπουργό Οικονομικών ξεκινάει την προσπάθειά του με μερικά γκολ από τα αποδιτήρια που δεν τα έχουν οι άλλοι Υπουργοί Οικονομικών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποια είναι τα γκολ αυτά από τα αποδιτήρια, Πρώτον, είναι η εξυπηρέτηση του χρέου που παρά τις ρυθμίσεις που έχουν γίνει και παρά τη μείωσή του ως ποσοστό του ΑΕΠ, παραμένει μεγάλο. Το δεύτερο είναι οι αμυντική δαπάνε. <κυρίζει> δηλαδή οι φρεγάτες, τα αεροπλάνα, στοιχίζουν. <στά> <Στιχίζουν>. Όλα αυτά στοιχίζουν, οπότε δεν μπορούμε να μειώσουμε τι τιμέ στα τρόφιμα, γιατί έχουμε πρώτον την εξυπηρέτηση του χρέου και δεύτερον τι αμυντικέ δαπάνε, οι οποίε αμυντικέ δαπάνε ευθύνονται και για τη δημιουργία του χρέου. Είναι ένα ωραίο κύκλο όλο αυτό. Αλλά πέρα από τον κύκλο, που αυτό είναι το λιγότερο, εδώ οι προτεραιότητε τη κυβέρνηση αυτή και όλων των κυβερνήσεων είναι πολύ συγκεκριμένε και πολύ καθάριε. Ακόμη και στα χρόνια του Μνημονίου, δεν κόψαμε ούτε ένα ευρώ από τι αμυντικέ περίφημε δαπάνε που δεν είναι αμυντικέ. Είναι νατοικές δαπάνες γιατί πρέπει ως μέλος της μεγάλης αυτής πολυεθνικής ειρηνική συμμαχίας πρέπει να έχουμε συγκεκριμένο αριθμό πλοίων και τα λοιπά, ε, αεροσκαφών και δεν ξέρω εγώ τι άλλο και καλά για την άμυνα της χώρας αλλά χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες ή θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ, του ΝΑΤΟ όποτε αυτές έρθουν εδώ, μόλις ακούσαμε τον Υπουργό, να λέει πολύ καθαρά Ότι ναι, θα πληρώνουμε στα ράφια του σούπερ μάρκετ, στα ταμεία του σούπερ μάρκετ, γιατί πρέπει να έχουμε φρεγάτε οι οποίε στοιχίζουν και το περίφημο χρέο, το οποίο ενώ το ξεπληρώνουμε και πήραμε τόσα αιματηρά μέτρα στα χρόνια του μνημονίου, που έχουν παραμείνει όλα σε ισχύ μέχρι και σήμερα, δεν πέφτει το χρέο. Μεγαλώνει το χρέο. Οπότε πάντα θα υπάρχει ένα χρέο, θα υπάρχει μια φρεγάτα που στοιχίζει και θα υπάρχουν αυτέ οι θηλιέ και δεν θα μπορούν να γίνουν όλα τα υπόλοιπα για να ζουν οι άνθρωποι αυτοί. Όλοι μα εμεί εδώ να ζούμε λίγο πιο κανονικά αν θα μπορεί να συμβεί αυτό ποτέ. Να μην πληρώνουμε πάση περιπτώσει, διπλάσει ή τριπλάσει τιμέ για τα ίδια προϊόντα με αυτές τις τιμέ που στα, σε σύγκριση με τιμέ που πολλούνται στα υπόλοιπα σούπερ μάρκετ στι άλλε Ευρωπαϊκέ πόλει. Πολύ ειλικρινή, πολύ ωραίο ο κύριος Χατζέ, πάντα όταν εκτιμούμε και αυτό τον ωραίο κινησμό και τα βγάζουμε το χαμόγελο. Πάντα πιτει φάει την στο σπίτι. Βγαίνει μετά και εξασπαθούν στα. Τα κανάλια, τα πρωινά μέσα σε όλα αυξάνονται και τα διόδια. Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει. Όμω δεν θα είναι μια αύξηση 12% που προβλέπεται σύμφωνα με τι τάδε συμβάσει που έχουν υπογραφεί από του προηγούμενου και του προ-προηγούμενου. Έχουμε κυβέρνηση που δεν είναι ανάλγητη, που σκέφτεται πάντα το λαό. Αυτό το 12% θα σπάσει σε τρία χρόνια. Δηλαδή θα δοθεί κάτι τώρα και μετά θα δοθούν τα υπόλοιπα. Όλο αυτό ο κυβερνητικό εκπρόσωπο το παρουσιάζει με τον εξή τρόπο. Η συμβατική υποχρέωση ήταν να αυξηθούν τα διόδια από 1η-1η του 2023 κατά 12%. Ε, μετά από διαπραγματεύσεις για προφανείς λόγους μη επιβάρυνση των πολιτών, για προφανείς λόγους μη επιβάρυνση των πολιτών, αυτό πάγωσε, επανήλθε προφανώς το θέμα, γιατί ήταν μια μετάθεση της υποχρέωσης αυτής. Και αυτό το οποίο θα ανακοινώσει το Υπουργείο είναι να μπουν οι αυξήσει αυτές... Από 12% 10% 100, και για να μην επιβαρυνθούν οι οδηγοί με μεγαλύτερες αυξήσεις και για να μην επιβαρυνθούν οι οδηγοί με μεγαλύτερες αυξήσεις ουσιαστικά αυτή η αύξηση να πάει τυμηματικά, δηλαδή 6% τα το, το 24, 2% τα το 25, 2% τα το 26 και επειδή υπάρχει και ο πληθωρισμός του 23% για το 24 που μετρήθηκε το Σεπτέμβριο σε 1,6% συνολικά θα έχουμε 7,6% το 24, 2% το 25 και 2% το 26%. Γι' αυτό επειδή η κυβέρνηση δεν είναι ανάγκη να βάλει αυτό το 12 συν του πληθωρισμό το σπάει σε κομμάτια οπότε θα έρθει λίγο λίγο για να μην επιβαρυνθούν οι οδηγοί όπως λέει θα επιβαρυνθούν δηλαδή απλά θα επιβαρυνθούν μέσα σε ένα βάθος διετίας, τριετία, ξεκινώντας από το 24 αυτά τα πολύ ωραία και την ωραία σύλληψη να το παρουσιάσει έτσι κομματιαστό ανήκει στον κύριο Μαρινάκη Άρα στην πραγματικότητα, μία ήδη αναλυφθεί σε σημαντική υποχρέωση έγινε, διαχειρίστηκε με τέτοιο τρόπο από την πολιτική ηγεσία, τόσο ώστε να επιβαρύνει ένα χρόνο αργότερα του οδηγού, να μην επιβαρύνει με κάποια αποζημίωση τον Έλληνα φορολογούμενο συνολικά και να γίνει όσο πιο ήπια και σταδιακά γιατί είναι άνθρωπο. Καταλαβαίνετε το 7,6 συν 2 συν 2 από ένα απότομο 12 Just, so Γιατί να μην κορυδευόμαστε, τα κάνουμε σκατά. The class Was woman really Δεν θέλουμε αλήτε στο γήπεδο. Θέλουμε παιδιά οικογενειάρχηδε. Έτσι να φτιάξουμε ένα καινούριο ποδόσφαιρο. Ο Μπαπαπαίο είναι αυτό που δεν θέλει αλήτε για το καινούριο ποδόσφαιρο, θέλει οικογενειάρχηδε. Οπότε το είπε και το βάλουμε και εμεί εδώ, γιατί είναι η κραυγή ενό ανθρώπου που καταλαβαίνει ο καθένα δεν έχει καμία σχέση με την αλήθεια του ποδοσφαίρου και θέλει του οικογενειάρχηδε στο γήπεδο. Γι' αυτό το βάζουμε, ω κραυγή ενό ανθρώπου που πασχίζει για το καλό των γηπέδων, ηθικό στοιχείο, καθαρό στοιχείο πάνω απ' όλα. Και πρέπει να ακούγονται αυτέ οι φωνέ. Εκεί ήθελα να καταλήξω από την αρχή. Την προηγούμενη εβδομάδα έδωσε συνέντευξη ο Δημήτρη Κουτσούμπας, στον Νίκο Χατζη Την Πέμπτη κυκλοφορεί σε κομμάτια ή ολόκληρη μπορείτε να τη δείτε αν θέλετε, αλλά υπάρχουν διάφορα κομμάτια που κάνουν βόλτα στο διαδίκτυο όπω συμβαίνει πάντα. Τα πιο έτσι hot μπορούμε να πούμε. Ένα από αυτά τα κομμάτια hot είναι αυτό που ρωτάει ο Χατζη αν ποτέ το ΚΟΚΟΕ έρθει στα πράγματα, αν θα ξανακάνει εκλογέ. Ότι ερώτημα είναι αν. Κερδίσει κάποια στιγμή το κουκουέ εκλογές Θα ξανά μετά εκλογές ή τέλος Είναι να μια, το, να το πω είναι σε μια γλώσσα, μυθολογία Σε γλώσσα λέγεται. κουτσούμπα πάπαλα <laughs> Φυσικά και θα υπάρχουν εκλογές Πάντα υπάρχουν εκλογέ. Θα λειτουργεί το σώμα των αντιπροσώπων όπω θα ονομάζεται, θα ονομάζεται Βουλή, Βουλή των Αντιπροσώπων, των εκλεγμένων εκπροσώπων του λαού. Ε, μάλιστα θα είναι και πιο άμεσε οι εκλογέ. Δηλαδή, εμεί μιλάμε ότι πρέπει να γίνονται μέσα από διαδικασίε που θα ξεκινάνε από του χώρου δουλειά, να εκλέγουν δηλαδή οι εργαζόμενοι από τα εργοστάσια, από τι υπηρεσίε, από τα γραφεία του, από όλου του χώρου δουλειά και του κλάδου του αντιπροσώπου του στο ανώτερο σώμα που θα κυβερνά τη χώρα, που θα ε, εκπροσωπούν τους εργαζόμενους. Το ίδιο οι φοιτητέ, το ίδιο οι συνταξιούχοι, ε, το ίδιο άλλες κοινωνικές κατηγορίες οι αγρότες. Οι συνεταιρισμένοι θα συμμετέχουν σε γενικέ εκλογέ με καθολικό δικαίωμα, με συζήτηση και αναλυτική συζήτηση. Δεν θα γίνονται επομένω όπω σήμερα. Με προτάσεις, ναι, προφανώ. Αυτό που έχουμε ω ιδανικό, ω λόγο. Φυσικά το συζητήσουμε με τον ελληνικό θα λαό. Μπορεί, θα υπάρχει η εργατική τάξη, οι εργαζόμενοι θα αποφασίσουν για υπάρχει και γι ανάλυση στην πολιτικό, εξουσία επίσης. ή όπω συνέβαινε στα χρόνια του υπαρκτού σοσιαλισμού. Θα μείνει στην περίπτωση αυτή η 40-50. Χρόνια το κουκουέ. Μόνο 40-50 χρόνια. Δεν, γίνονται, δεν θα γίνει όλο αυτό, αυτή τη φορά, για να μείνει 40-50 χρόνια. Εδώ θα τερματίσει το κοντέρ. Οι ερωτήσει του Χατζη Νικολάου έχουν μια αξία. Είναι οι κλασικέ ερωτήσει που τίθενται για τέτοια θέματα με έτσι, σε ένα παροχημένο πλαίσιο. Παρόλα αυτό, όμω, είναι μια ωραία αφορμή για συζήτηση. Εκλογέ. Σαν αυτέ που έχουμε εδώ και που ζούμε, αυτή την κομμωδία, όχι. Δεν θα έχουμε και ευτυχώ δεν θα έχουμε. Εκλογέ με αγορασμένου βουλευτέ από επιχειρηματικά συμφέροντα δεν πρέπει να έχουμε. Και δεν θα έχουμε σε αυτά τα 40-50 ή 140-150 χρόνια. Εκλογέ που βγάζουν κυβέρνηση με το 25% του συνόλου με μαγειρεμένου εκλογικού νόμου με μαύρο χρήμα, δεν πρέπει να έχουμε και ευτυχώ δεν θα έχουμε. Κάνω και το μέλλον τον λόγο. Εκλογέ με τι τράπεζε ιερέ αγελάδε, χρηματοδοτούμενες από όλου εμά, όχι, δεν πρέπει να έχουμε και δεν θα έχουμε. Εκλογέ που η ελευθερία ορίζεται ω η μπουρδα που λέει απλώ για κάθε πολιτικό σούργελο ή μαϊντανό στα κανάλια, όχι, δεν πρέπει να έχουμε και ευτυχώ δεν θα έχουμε. Εκλογέ και η δημοκρατία που το 95% των φόρων το πληρώνουν συνταξιούχοι και εργαζόμενοι και μικρομαγαζάτορε, όχι, δεν πρέπει να έχουμε και δεν θα έχουμε. Εκλογέ και δημοκρατία με ράτσα στα νοσοκομεία για του πολλού, αποκλεισμένου μαθητέ από τη μόρφωση και καθόλου ίσε ευκαιρίε για όλου του νέου, όχι, δεν θα έχουμε και τέτοια δημοκρατία και τέτοιε εκλογέ και δεν πρέπει να έχουμε. Δημοκρατία τέτοια με κυριαρχία των πλούσιων έναντι των φτωχών, δεν θα έχουμε και δεν πρέπει να έχουμε και αντίστοιχα τέτοιε εκλογέ. Εκλογέ έγκριση και όχι πραγματική επιλογή, πάλι δεν πρέπει να έχουμε γιατί ουσιαστικά αυτό που γίνεται σε αυτέ τι εκλογέ τώρα. Στην ελεύθερη αστική δημοκρατία είναι έγκριση επιλογών που έχουν λάβει άλλοι. Αυτό κάνει ο λαό. Και τέλο, εκλογέ και δημοκρατία που θεωρεί κόστο τι κοινωνικέ ανάγκε, αξία το κέρδο και όχι την ανθρώπινη ζωή. Όχι, δεν πρέπει να έχουμε και δεν θα έχουμε. Τέτοιε δηλαδή εκλογέ, όπω αυτέ που ζούμε και που κάπω εγώ τι περιγράφω εδώ, δεν θα έχουμε ευτυχώ. Πρέπει να τελειώσει αυτή η κομμωδία. Για 40, 50 ή για τα επόμενα 140, 1400, 1500, Χρόνια από εκλογέ έχει βγει ο Βορύδης, όπως όλοι γνωρίζουμε και περίπου και αυτός χωρίς να τον έχει ρωτήσει ο Χατζανικολάου τοποθετείται για αυτό το θέμα θα ακούσουμε τώρα πώς μιλάει για την όριμη δημοκρατία και την περίφημη ιδεολογική ηγεμονία έχει μια μανία ο με αυτά τις αριστεράς. Στην Ελλάδα έχουμε κάνει το να μπορεί να πει ότι είσαι κάτι συγκλονιστικό. Είναι κανονικό πράγμα το αυτό. Κρατώ, έτσι, το δεν το είναι... κρατώ, το κρατώ. Είναι, το είναι, κρατώ. είναι, είναι αυτό που λέγαμε. Ευτυχώ τελειώνει. Νομίζω έχει τελειώσει αυτή η ιστορία. Έχ αυτό που έτσι, λέγαμε. Μάλιστα, ναι, μάλιστα, με μάλιστα, την μάλιστα. ιδεολογική ηγεμονία τη αριστερά. Τώρα νομίζω ότι αυτό τελειώνει. Έρχεται κανονικά. Ο καθένα έχει τι απόψει του. Η δημοκρατία μα είναι όρημη. Θα τι εκφράσει. Θα πει αυτό που θέλει να πει. Θα παρουσιάσει τι θέσει του. Θα γίνονται εκλογέ. Ο ελληνικό λαό αποφασίζει τι θέλει και τι πρόγραμμα η ζωή είναι απλή. Days, we'll η δημοκρατία μα είναι η όρημη, we choose, we fight, we we young, η δημοκρατία μα είναι Ο ελληνικός λαός αποφασίζει τι θέλει Τώρα. και τι πρόγραμμα επιλέγει, η ζωή είναι απλή. <Το> Ο ελληνικός λαός αποφασίζει τι θέλει Τώρα. και τι πρόγραμμα επιλέγει, η ζωή είναι απλή. Απλή, που λέει ο Βορείδη, τα λέει εκεί όλα τα τσουβαλιά τη. Θέλει να το κλείσει το θέμα και στέκεται με ιδιαίτερο τρόπο στην ιδεολογική ηγεμονία τη αριστερά, όπω λέει. Η ιδεολογική ηγεμονία η αριστερά δεν είχε ποτέ σε αυτόν τον τόπο και ποτέ δεν μίλησε η αριστερά για ηγεμονία και ποτέ δεν θα μιλούσε καμία αριστερά για ηγεμονίες Είναι έννοια και όρο έξω από την αριστερά. Η ιδεολογική ηγεμονία δεν υπήρχε όλε αυτέ τι δεκαετίε. Υπήρχε όμω ιδεολογική περιοχή. Η αριστερά έχασε μόνο στρατηγικά στον εμφύλιο. Και τα λέμε όλα αυτά επειδή και σήμερα είναι επέτειο των Δεκεμβριανών, και χτε και σήμερα. Σε κάθε άλλο πόλεμο, μέσα στην κοινωνία, στι ιδέε, στον πολιτισμό, στην καθημερινή δράση, η αριστερά μόνο κέρδιζε και κερδίζει. Άρα δεν τελειώνει η ιδεολογική ηγεμονία γιατί δεν υπήρξε ποτέ ω τέτοια. Πρέπει κάποιο να πει στο βορείο για να ξέρει τι να λέει από εδώ και πέρα. Το βλέπουν αυτοί έτσι, γιατί πάντα έχουν μάθει με οι ηγεμόνε. Δυνάστε, δυναστευόμενου να πορεύονται. Και δεν τελειώνει η υπεροχή των ιδεών τη αριστερά, γιατί αυτέ οι ιδέε είναι ταυτισμένε με το δίκαιο, την ισονομία, τη μη εκμετάλλευση, με την ίδια την ανθρώπινη υπόσταση ή τι καλέ πλευρέ τη ανθρώπινη υπόσταση. Η υπεροχή των ιδεών τη αριστερά θα τελειώσει όταν τελειώσει και ανθρωπότητα. Όσο υπάρχει άνθρωπο, θα ζητά, θα παλεύει, θα διεκδικεί, θα πολεμάει, θα εφαρμόζει και κάποιε φορέ το δίκαιο, την ισότητα, τη συλλογική ανάταση, την αδελφοσύνη, την πραγματική ελευθερία. Χρήσιμη υπενθύμηση. Όπου αριστερά, εδώ ακούτε που λέω εγώ τώρα τη λέξη αριστερά, τα διαχρονικά νοήματα και ζητούμενα τη πραγματική αριστερά, όχι τη fake αριστερά που ξεπλένει φαν του Αμερικανού δολοφόνου και οι αξίε και αγώνε και προσκυνά μνημόνια. Τελείωσε η χρήσιμη υπενθύμηση. Συνεχίζουμε. Στον αντίποδα λοιπόν των ιδεών τη αριστερά, τη πραγματική αριστερά, είναι οι ιδέε τη ατομικότητα, τη εκμετάλλευση, τη κερδοφορία χωρί τη ανεξέλεκτη ανάπτυξη, τη έ της καταπίεσης των πολλών, τη καθυπόταξης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ζωών, τη εκμυδένησης τη ανθρώπινη υπόστασης. Αυτές οι ιδέες ποτέ δεν θα υπερέχουν. Αυτές οι ιδέες δηλαδή που ο Βορύδης και δεν είναι μόνο Βορύδης, είναι πάρα πολλοί. Μπορεί να κυριαρχούν αυτές οι ιδέες σήμερα, αλλά δεν θα υπερέχουν ποτέ. Είναι ιδέες που επιβάλλονται από μηχανισμούς εθνικούς και υπερεθνικούς, κρατικούς και παρακρατικού μέσα ενημέρωσης την ευραίως διαδεδομένη υποκουλτούρα και από εκεί επιβάλλονται αυτές οι αξίες τη δικαιοσύνη, η τμήμα της δικαιοσύνης ή τον τρόπο λειτουργίας της δικαιοσύνης την αστυνομία και αν ζορίσουν τα πράγματα επιβάλλονται και με όπλα όπως έγινε το Δεκέμβρη του 1944 σαν σήμερα 4 Δεκεμβρίου αυτές λοιπόν οι ιδέε, η ιδεολογική υπεροχή εκφράζεται κάθε μέρα Σε ένα απλό παράδειγμα θα πάμε τώρα, σημερινό. Δεν ψάξαμε κάτι που έγινε χτε, προχτέ ή πέρυσι, για να είναι δυνατό. Κάτι που έγινε σήμερα είναι μια μεγάλη εταιρεία η οποία λανσάρεται, δεν έχει σημασία το όνομά τη, θα μπορούσε να είναι οποιαδήποτε. Λανσάρεται ω φιλική προ του εργαζόμενου, είναι αυτά οι ιδιοκτήτε που αγαπάνε το προσωπικό του, κάνουν δώρα. Όμω, όταν κάποιοι από το προσωπικό συνδικαλιστικά γράφτηκαν στο σωματείο του, απέλησε. Προσπάθησε να του διώξει. Αυτό κινητοποίησε και τόσο καλή είναι. Αυτό κινητοποίησε και του υπόλοιπου και σήμερα το πρωί κλείδωσε μέσα στα γραφεία, κατέβασε ρολά και μείνανε μέσα οι εργαζόμενοι. Απ' βεβαίω το πάμε. Ποιο άλλο θα ήταν απέξω και προσπαθεί να μα πει τι γίνεται, το πάμε στους απ' και να δώσει και μια αλληλεγγύη, ένα σφιγμένο χέρι προ του μέσα. Την Παρασκευή 1η Δεκέμβρη, ημέρα εκλογών του Σωματίου, η εταιρεία προχώρηση μαζικέ εργαζομένων. Η μελών του Σωματείου, εκ των οποίων οι τρεις είναι και υποπτήμισης εκλογές του Σωματείου. Το σχέδιο τρομοκράτης των εργαζομένων και εμπόδιτων εκλογών του Σωματείου δεν θα περάσει. Πάρτε πίσω τις απολύσεις. Συνάδελφοι, καταγγέλνουμε στους εργαζόμενους της περιοχής ότι εδώ μια εταιρεία που διαφημίζεται ως προοδευτική, προχωρημένη και οικογενειακή που φροντίζει όλους τους εργαζόμενους Μετά τις απολύσεις που έκανε σε συναδέλφους επειδή οργανώθηκαν στο συνδικάτο τους, τώρα που έφτασαν οι εργαζόμενοι να διεκδικήσουν τις δουλειές τους, έχει κλειδώσει όλο το κτίριο με κίνδυνο για το σύνολο των εργαζομένων που βρίσκονται μέσα και δεν δέχεται να συναντηθεί με το σωματείο. Φοβούνται και κρύβονται σαν τα ποντίκια. Ναι, αλλά έχουμε όμως. Έχουμε εκλογές και είναι όρημη δημοκρατία. Μην τα ξεχνάμε αυτά πρέπει να τα έχουμε όλα στη ζυγαριά όπως λέει και ο Βορύδης και έχει τελειώσει η ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς για το Βορύδη και όλους αυτούς αυτό που γίνεται σήμερα εκεί είναι η ιδεολογική ηγεμονία αυτό ορίζουν ως ιδεολογική ηγεμονία δηλαδή να κάνει τι θέλει το κάθε αφεντικό αλλά δεν πάει κανεί απ' έξω να διαμαρτυρηθεί να μην δείξει αλληλεγγύη προς τους μέσα Οι δε μέσα να μην τολμήσουν ποτέ να οργανωθούν, να διεκδικήσουν, να ζητήσουν κάτι παραπάνω, γιατί είναι πολύ καλό το αφεντικό. Οτιδήποτε άλλο γίνει είναι η ιδεολογική ηγεμονία τη αριστερά που πρέπει να παταχθεί, να χτυπηθεί ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Κάπω έτσι, με όλε τι αναλογίε, πριν δεκαετίε, σαν σήμερα, ήταν η δεύτερη διαδήλωση που γινόταν στο Σύνταγμα, στην πλατεία Συντάγματο. Η πρώτη είχε γίνει χτε, σαν χτε, 3 Δεκέμβρη. Ε, την είχε συγκαλέσει το ΕΑΜ που τότε ήταν κυρίαρχη πολιτική δύναμη που τότε ήταν η μόνη πολιτική δύναμη στον τόπο γιατί άλλοι την είχαν κάνει με λαφρά πηδηματάκια και είχαν πάει στην Αίγυπτο ή οπουδήποτε αλλού Είχαν γυρίσει βέβαια πριν ένα μήνα και αρχίσαν τις μηχανογραφίες με πρώτο το γέροντα της Δημοκρατίας Γεώργιο Παπανδρέου με πρώτο το Τζόρτσιλ, το Σκόμπι αλλά και ο γέροντα της Δημοκρατίας που είχε πει εκείνο το περίφημο ναι συμφωνούμε και στην λαοκρατία ένα μήνα πριν μετά έσφαξε τον κόσμο με τόσο ομό και ιταμό τρόπο ε, οπότε ε, σε κλίμα Δεκεμβριανών παραμένουμε από το ηχητικό του Χατζη Νικολάου και κάτω στον Κουτσούμπα είμαστε σε κλίμα Δεκεμβριανών είναι ένα μήνυα αφιέρωμα που έχει, είναι πολύ σήμερα Ευτυχώ τότε, ευτυχώς τότε ήταν οι φίλοι μας οι Άγγλοι, τα βλέπω και στα Twitter που τα γράφετε, και γλιτώσαμε και έχουμε ελευθερία και έχουμε εκλογέ από εκεί και πέρα και περνάμε πάρα πολύ καλά. Το αστικό καθεστώ, όπου στι 13 Φλέον Δεκεμβρίου έχει φτάσει στο χαμηλότερο του σημείο και φαίνεται τα να πάνε, πάνε προ Το κολονάκι, την πλατεία συντάγματο, yeah. μέχρι του Μακριγιάννη, αυτό το κομμάτι είναι το κομμάτι του αστικού καθεστώτο. Και βέβαια την περιοχή στο Γουδί, όπου η ταξιαρχία του Ρίμινη. Έχουνε και λίγο πρόσβαση εκεί που σήμερα στο πάρκο ελευθερία έχουν το του Βενιζέλου Αυτό το κομμάτι μέχρι το νοσοκομείο Αγλία Κυριακού Αυτή είναι η Αθήνα η ελεύθερη Ελλάδα της Αστικής Δημοκράτης Κυβρίσματος μαδρέου. Όλοι οι άλλοι Αθήνα είναι πια κομμουνιστικοί Όλα κομμουνιστικά Και Σαριανή, Παγκράτη, όλα Προσέξτε, τάσαμε στο παρατσάκ. Προσέξτε, τάσαμε στο παρατσάκ. Και μετά ήδη ολογική γενία τη αριστερά όμω. Ενώ φτάσαμε στο παρατσάκι και σωθήκαμε, ήρθανα οι άγγελοι και μασόνα, μετά δεν κατάφεραν οι άγη. Φύγαμε, μετά γίνει οφίλω. Επρέπει να φτιάμενο οι Αμερικάνικο να πάλ για να σωθούν τελειωτικά και οριστικά, ώστε μετά να γίνει μια χώρα τη μίζα, τη ρεμούλα, των Μαρογιαλούρων, μια χώρα που ο κόσμο έφευγε στην ξενιτιά μια χώρα που ήρθανε τα χωριά όλε τι πόλη και φτιάξαν αυτό το έκτρομα σε μια όμορφη τότε πόλη την Αθήνα, μια χώρα πολιτικών διώξων που ήθελε πιστοποιητικό κοινωνικών φροντιμάτων για να πάρει δίπλα οδήγηση. Αλλιώ δεν στο δίνανε ο πατέρα και πολεμίζει το ναζί κατακτητή πάνω στο βουνό. Μια χώρα με χούντες, με παρεμβάσεις, μια χώρα που χάσαμε τη μισή Κύπρο, μια χώρα πολιτικών δολοφονιών και μια χώρα του κορίτσι έρχεται ο στόλο. Αυτή τη χώρα έφτιαξαν στις επόμενες δεκαετίε. Στο παρατσάκ όμω γλιτώσαμε από όλα τα υπόλοιπα. Όλα ξεκίνησαν την 1η Νοεμβρίου, λάθος, την 1η Δεκεμβρίου, Όταν ο Σκόμπι, ποιο ήταν ο Σκόμπι, στρατηγό Άγγλο, έκανε κομμάτι στην Ελλάδα. Αυτό ήταν τότε και τον δέχονται όλοι και τον αποδέχονται. Έβγαλε μια διαταγή, διαταγή ο Σκόμπι ο Άγγλος προ την Ελλάδα, με την οποία απαιτούσε τη διάλυση του Ελλά και του ΕΔΕΣ, με την ταυτόχρονη όμω διατήρηση τη ορεινή ταξιαρχία, δεξιά ακροδεξή και του ιερού λόγου, δεξή ακροδεξί ταγματα τα και κλπ. Αυτά τα σώματα τα διατηρούσε με όπλα. Τον Ελλά κυρίω, και έβαλε και τον ΕΔΕΣ, που δεν πολύ υπήρχε ήθελε να τους διαλύσει και να παραδώσουν τα όπλα τόσο δίκαιη ήταν η διαταγή, τόσο δίκαιη ήταν η Αγγλία τότε τέτοια δημοκρατία ονειρευόντουσαν και τέτοια χτίσανε στην πορεία και ο κόσμος αντέδρασε, παρατήθηκαν οι υπουργοί του ΕΑΜ από την κυβέρνηση τότε είχαν προηγηθεί και κάτι άλλες συμφωνίε, δεν έχει σημασία, του, της Καζέρτας και του Λιβάνου Και βγήκε στου δρόμου, σαν χτε, 3 Δεκέμβρη, σαν σήμερα, 4 Δεκέμβρη. Όλα αυτά τα έβλεπε ένα χίτη από πάνω, από το κοινοβούλιο, από το δρόμο στην αρχή και μετά πάνω, με όπλο, ο οποίο θα δήλωσε κάποια στιγμή, ο Νίκο Φαρμάκης είναι, ήταν χίτη στην πορεία μετά την απελευθέρωση τη χώρα από του κομμουνιστές έγινε και βουλευτή τη ΕΡΕ. Όταν έφτασα στο βασιλικό κήπο, α πούμε, επί τη Πανεπιστημίου, χάλαγε ο κόσμο, ερχόντουσαν τότε. Θα έλεγα ήταν 10 πιο. Οπότε κατάλαβα ότι ερχόνισαν από όλε τι πλευρέ: Αριστιμίου, σταδίου. Εμεί είχαμε μια ταυτότητα από τον στρατιωτικό διοικητή. Που έλεγε στρατιωτικό διοικητή Αθηνών, ο φέροντο παρόν, μέρο τη γη. Και μπαίνω μέσα στον περίβολο των παλαιών αυτών. Έγιναν οι όλε τι και μου λένε Ανέβα πάνω στο παράθυρο δεξιά. Είναι ένα κατά καθιστή Και λέει Θα πυροβολήσετε μέχρι σ' ότου τον άγνωστο. Όταν πατήσουν τον Άγνωστο, πήρε καταβολή. Όγκο ήταν ακόμα εκεί που είναι το King George, α πούμε. Θα πρέπει να ήταν γύρω στου 250.000 άνθρωποι. Και ανεβαίνω, φωνέ, φωτογραφίε Ρούσβελτ Στάλιν ω επιτοπλίστων. Σημαίε Σοβιετική Ενώσεω Αμερική ω επιτοπλίστων. Όχι αγγλικέ σημαίε, ούτε ελληνικέ, ίσω να υπήρχαν ελάχιστα. Και στα εγώ κοίταγα, α, δεξιά μου ήταν η, η αστυνομική διεύθυνση και στον μπαρκόνι ήταν ο Ευαρτ με τρεις, τέσσερις άλλους αξιωμανικούς Αστυνομή Β, αστυφύλακες, αρχιφύλακες, υπάρχει φύλακες αυτό ήταν η σύνθεση οι οποίοι άλλοι μεν έβαλαν στο πεδοδόμιο κάτι Μπρέντ Καντ τα οποία ήταν άλλοι με τη φέκια Αραδίδες και άλλοι με στέν αυτόματα άρχισαν να βάλουν αντίον του πλήθους το πλήθος σταμάτησε και εκεί που χάλαγε ο κόσμο, απόλυτο σιωπή. κόσμος Είχε κάτω, δεν ήξερα εγώ το τι είναι, νεκρή τραυματίωση κλπ. Αλλά μετά από δύο λεπτά, θυμάμαι χαρακτηριστικά, μια κοπέλα που ήταν στο οπτικό μου πεδίο απέναντι και κρατούσε μια σημαία κόκκινη, έσκυψε, την βούτυψε στο αίμα ενός που ήταν κάτω και τη σήκωσε, και όταν τη σήκωσε, το αίμα που είχε μαζέψει έκανε μια γραμμή, ξέρετε, στον αέρα. και το είχα μείνει έκπληκτο. αυτό. Και άρχισαν πάλι τις φωνές και προχωρούσαν. Άρχισε δεύτερη ρήπη και τρίτη ρήπη. Και τότε έγινε το πρωτοφανές. Αυτοί οι 250.000 άνθρωποι γύρισαν, πέταξαν τις σημαίες, πέταξαν τα πανό και άρχισαν να τρέχουν προς την ερμού σταδίου του έζησε, συνέβαλε κιόλας πυροβολούσε ο ίδιος το έχει παραδεχτεί εδώ με συνέντευξή του Νίκος Βαρμάκη, ήταν ηχή της, μετά ήταν βουλευτής εθνοπατέρας στις κυβερνήσεις του εθνάρχου μας του Καραμαλή αυτά σαν έτσι μηνυπενθύμηση κάπως Των όσων έγιναν ε, 3 και 4 Δεκέμβρη του 1944, ξεκίνησε για ένα-ενάμιση μήνα τα περίφημα Δεκεμβριανά, που έληξαν με την ιστορία, με τη συμφωνία τη Βάρκηζα στο Φλεβάρι του 45. Τα υπόλοιπα τα γνωρίζετε, τα ζούμε, είμαστε ελεύθεροι και περνάμε πάρα πολύ ωραία χωρί ιδεολογικέ ηγεμονίε. Αυτό είναι το βασικό. 2, 11, 10, 80, 80. να μιλήσετε για τι ηγεμονίε και όλα τα υπόλοιπα. Ο Δημ... Δημήτρη Κύρκο ρυθμίζει τον ήχο, βάζουμε τον πρώτο λαό, κολλάει πρώτε ρυθμίσει. Γεια σας Αποστόλυμος Γεια χαρά Ο φαβρικάριος Ο ποιος Ο φαβρικάριος Η φαβρικά, η φαβρικά δεν σταματά Δουλεύει νύχτα μέρα Μηχανή 8. 8. Ένα. Τώρα τη φάγαμε για αυτή την εβδομάδα. Τελειώσαμε. Όταν ναι, τη φάγαμε. Α, τελειώσαμε εννοεί τη φάγαμε. Άλλο κατάλαβα. Τη φάγαμε όπω την κάθε εβδομάδα. Κοίτα, ήταν να τη πάμε κανονικά όπω κάθε εβδομάδα. Δηλαδή να έχουμε και το Σάββατο πάλι. Αλλά αυτή τη φορά ήμασταν πολύ μπροστά στου παραγγελίε. Φίλε μου και του εράφησαμε το στόμα. Τη φάγατε αλλιώ. Κατάλαβα. Άρα μήπω την κεράσατε αυτή τη βδομάδα. Δεν τη φάγατε. Ναι, ναι, γάμι σέτα. Θέλω να πω ότι αντί να ξεπινάσουν οι γραμμένη. Αυτοί που μα κυβερνούν, άνθρωπο να μην ξεσπιτώσουν, κανέναν άνθρωπο. Αυτά θα ήταν πραγματικοί πανηγυρισμοί για την ανθρωπότητα, για την Ελλάδα και τα σχετικά. Πάνε και μου λένε τώρα για τι επιστολέ και πάει λέγοντα. Με την καθιέρωση για πρώτη φορά. Στην ιστορία τη χώρα μα, τη επιστολική ψήφου, μπορεί κανεί να πει ότι η σημερινή ημέρα είναι ιστορική για την ελληνική δημοκρατία. Μιλάμε για τραγελαπτικά πράγματα και πανηγυρίζουμε, δηλαδή λέτε και είναι το υπέρτατο νομοσχέδιο, όπω το λέμε. Ποιο μιλάει. Κύριε Παρβαγιάννη, πείτε του καλαμούκι. Κύριε Βυζέκη, πορφύριε, εσεί. Να μην ιδεονεύετε. Δεν γίνεται, δεν ξέρει αλλιώ. Όποτε δεν κοιμάμε καλά, την προηγούμενη μέρα έχω σπάσει ένα αυγό και είναι μαύρο. Λοιπόν, Αντώνη, διάλεξέ μου ένα αυγό που θε να κάνουμε την αυγόμαντία. Θα πρέπει πρώτα να το καθαρίσουμε από ενέργειε οι οποίε το πιάσανε, από χέρια που το πιάσανε νωρίτερα. Και γενικά να το προετοιμάσουμε για να μα πει αυτό που έχει να μα πει. Όταν κοιμάμε καλά. Α, αυτά δεν μπορώ. Η άβρα μου το έχει κάνει λευκό το αυγό. Εντάξει, γεια σα. Ο κρόκο, με θα είχε μαύρα να Αλλά εσείς είσαι πάρα πολύ καλά. Ω, και είναι μια χαρά το αυγό. σου Καλά. Βάλε μου μια αυτό το δεν... την απογείωση του δεν ε, την του ένας υπουργός, ένας λαός. Μάλιστα. Κατάλαβα. Ε, το σημειώνο, Γεια σα, μπορεί να μιλήσει με, με τον Αποστολή. Μιλάτε, Μπορώ να μιλήσει με τον Αποστολή. Ένα σου Ναι, έλα, μ' ακού. Δεν έχω πάρει τα παραπολιτικά. Ναι, βρε μαλάκα. Μια ώρα μιλά με τον Αποστολή και δεν το έχει καταλάβει όμω. εγώ δεν σε ακούω εδώ μέσα. Πού είσαι, Βγες από εκεί μέσα. Είμαι, είμαι στα φίλε. από εκεί μέσα, βρε μου, σ σ σου κάνει σ σ σ κακό, σ δεν Εντάξει, δεν Παλιά. Εδώ σου λέει: Κάνουμε ρεκόρ. Το 2009 είχαμε ανεργία κάτω το 10%. Εγώ πιστεύω ότι η Έλληνα. Την επίσημη, ε! Την επίσημη! Γιατί οι υπόλοιποι μπορεί να δουλεύουν μια ώρα την εβδομάδα και του πιάνει ούτε είναι εργαζόμενοι. Κ έτσι εγώ. γεννούμε θέσει εργασία. Κ έτσι βρίσκεται ο κόσμο δουλειά. Κ έτσι αλλάζει τον ζωή των ανθρώπων. Κ έτσι αυξάνει το εισόδημά του. Ξέρει ποια είναι περιεργία. Εγώ και πολλοί φίλοι μου ψάχνουμε να βρούμε προσωπικό και καλοπληρωμένου. Και δεν βρίσκουμε. Μπορεί να μου εξηγήσει λοιπόν πού είναι αυτοί οι εργάτε. Έχουμε εργάτε στην Ελλάδα. Ή μόνο επιστήμονε άραγε. Έχουμε, έχουμε τώρα και έρχονται Οι να μαζέψουν τα ροδάκι τώρα και έχει πακιστάνει φράουλε τώρα. Έλα. Δεν θέλει να δουλέψει ο Έλληνα, παιδί μου, τώρα πώ το πα. Έτσι, μπράβο, αυτό θέλω. Δεν θέλει. Μπράβο, μπράβο. Άδων, εσύ είσαι. Οι συμπολίτε μα δεν θέλουν να κάνουν και ε, χειρονακτική εργασία. Σε βοηθέ. Ε... Άδων, εσύ είσαι ή κάποιο παρόμοιο μαλάκα. Όχι, μωρέ. Άλλο, δεν πειράζει. <laughs> Είστε πολύ, το ξέρω. <laughs> Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι ζήτησε μια χώρα η οποία έχει ολοκληρωτικός καταστραφή. Ε, και, εγώ. <Το> Σιγά, η πρώτη χώρα είναι πόσες χώρες έχουν καταστροφή και τι έγινε, ποιος το θυμάται. Όσοι ζούσαν τότε καταστράφηκαν, τώρα δεν το θυμάται κανείς. Μια χαρά, συνεχίζουμε κανονικά, σαν να μην έχει συμβεί, τίποτα. Κάποιοι είναι υπερήφανοι με τον Πρωθυπουργό, με την κυβέρνηση θα ακούσουμε τώρα εδώ μια κυρία του Θεάτρου η οποία είναι πολύ περήφανη κυρίως σε σχέση με όλα αυτά που έγιναν με τον Βρετανό Πρωθυπουργό ο οποίος δεν μας δέχτηκε την προηγούμενη εβδομάδα και όλα αυτά που γίνονται με τα Μάρμαρα του Παρθενών η Βαναμπάρμα. Καταρχά, θα πω ότι ήταν εξαιρετική η εμφάνιση του Πρωθυπουργού μα στο BBC. Αισθάνθηκα πολύ περήφανη και ευγνώμων για αυτό που έκανε ο Πρωθυπουργό, γιατί μετά από την αήμνηση στη Μελίνα, μετά από χρόνια, ξαναγίναμε το επίκεντρο για το θέμα τη επιστροφή των μανμάρων στον τόπο του. Το θεωρώ εξαιρετικό, το θεωρώ άκρο προσβλητικό από τον Πρωθυπουργό τη Βρετανία και δεν είναι ότι μα τα δίνουν να τα έχουμε για ένα διάστημα χρονικό. Εδώ ανήκουν, εδώ είναι ο τόπο του και πρέπει να γίνει η επιστροφή των μαρμάρων. Και επίση, μπορώ να πω ότι ήταν πάρα πολύ, το βρήκα πολύ ευφιέστατο και προσωπικά έστειλε και επιστολή στον uh, πρωθυπουργό και είπα ε, ευχαριστήρια και για το σωματιό μας, για τους ανθρώπους που δουλεύουμε ε, μαζί και είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Στο κομμάτι του που είπε για τη Μόνα δεν ήταν εξαιρετικό, φανταστείτε να έχετε ένα μισό, δηλαδή το βρήκα εξαιρετικό. Μα όλοι μας, απλά δεν στείλαμε πιστολές όλοι εμείς Ήταν πολύ εξαιρετικό αυτό με τη Μοναλίζα που είπε τη μισή Μοναλίζα Εδώ λοιπόν η Βάνα Μπάρμπα κάνει και μέσα σε όλα Κάνει και ένα παραλληλισμό Όπω λέει η Άιμνη στη Μέλina Mercouri, έτσι ο Κυριάκο Μητσοτάκη τώρα ξανά το θέμα. Ωραία, πρόταση. Όπω έχουμε στο σταθμό Ακρόπολη του μετρό τη Μέλina Mercouri, που είναι στον Παρθενόνα μπροστά, με την άσπρη καμπαρντίνα, μπε και κρατάει μια γκαλιά λουλούδια. Σ' έναν άλλον σταθμό να μπει ο Κυριάκο Μητσοτάκη με λουλούδια, χωρί καμπαρντίνα, δεν έχει σημασία, να κρατάει κι αυτό μια γκαλιά λουλούδια. Τώρα που το σκέφτομαι, θα μπορούσα αντί για λουλούδια να φοράω αυτό το καπέλο που φόρησε στο χθεσινό TikTok που έκανε για να πεί στου νέου να πάρουν το Youth pass όπως λέγεται ή μια άλλη σκέψη σε όλους τους σταθμούς του μετρό στο, στου καινούριου, στους παλιούς ή σαν παντού να μπουν φωτογραφίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στις γνωστές μούτες που τον έχουμε συνηθίσει και τον έχουμε αγαπήσει δεν θα γίνει πιο ανάλαφρη η διαδικασία επιβίβασης και μετεπιβίβασης από τους σταθμούς πρόταση, μια απλή πρόταση για να συνεχίσουμε με τη σκέψη της Βάνας Μπάρμπα επιστολή εμείς δεν γράψαμε. Λαό τώρα μετά από αυτή την πολύ γόνιμη καταθέσαμε γόνιμη πρόταση. μέρος δεύτερον. Ναι. Η Ελένη Λουκάιμερ. Αρχίει η καριέρα μα. δεν να μου μιλάς εμένα γι'α. Εσύ πώ μου μιλάς Μου μιλάς καλά που με λε παλιοκουμούνι, Εγώ θίγομαι. <στο> Εγώ θίγομαι. <θύγω, με. στο> δεν θα με έξανα πίσω για του σατανά, ούτε παλιό <στο> κομμούνη. Εντάξει. <στο> σήμερα είναι μια σατανική μέρα. Τι έγινε. <στο> σήμερα 1η Δεκεμβρίου που δεν δέχομαι τι παγκόσμιε μέρε γιατί είναι του σατανά. Του <στο> <στο> σατανά, αφού είναι παγκόσμιε τι <στο> <ίσως, ίσως, ίσως, στο> είναι. Άρα ο κόσμο είναι του σατανά. Είναι εναντίον του AIDS που είναι. Που εσεί είστε υπέρ του AIDS. Είμαι ενάντια. Στο AIDS. Όποιο είναι κοντά στο Χριστό δεν παθαίνει. Δεν τίποτα, ούτε AIDS ούτε τίποτα. Εγώ είμαι ενάντια στα προφυλακτικά. Αυτό το μήνυμα περνάω. Είσαι και ενάντια, ενάντια στα προφυλακτικά και ενάντια στο AIDS δεν γίνεται, αγαπητοί πρέπει να γαμίσουμε. Τι... Θα γαμίσουμε με ή χωρί. Ενάντια στα προφυλακτικά είναι του σατανά, του διαβόλου. Ναι, αλλά Λισός... υπάρχει ο και το AIDS με δεν βάζει προφυλακτικό. Μισό ο... φωνάζει αγνότητα. Αγνή, να είσαι αγνός Αγνότητα, αγνότητα. Κάτι παπάδε με AIDS και αυτή τέλο πάντων. Γνότητα. Δεν ξέρω, μήπω ξεφύγανε από την αγνότητα. <σταγνή> Δεν παθαίνουμε τίποτα, ούτε AIDS, ούτε όλε τι αρρώστιε ξέρει. Ούτε AIDS, ούτε τίποτα. Να σου Είσαι πω τώρα, εσύ το, το σεξ το, το έχει κόψει? Υπέρ των προφυλακτικών. Είσαι υπέρ των προφυλακτικών ή κατά των προφυλακτικών, το αποφάσισε. Εναντίον του AIDS και όλα αυτά. Πάω καλά, και ο ξέρει τι Εναντίον των γκέι, των Ναι, αλλά βλέπει τι προθέτησε να έχει ξεχάσει το σεξ. Να, έτσι βγαίνει ο άνθρωπο. Ότι είναι σατανικά. Οπότε γαμάτε γιατί χανόμαστε. Όπου βρείτε τρύπα φρίτε τρίπα; Τα προφυλακτικά είναι του σατανά του διαβόλου. Ναι, κολλάμε σκολάμειζ, όμως τι να βάλω σακουλα σούπερμάρκετ; Τα Ε, του σατανά του διαβόλου. Έστω δεν Και όλε τι όλες τις τι όλες τις αρόσκες. Αποστολή. Έλα. Σε παίρνω από μέσα. Από πού μέσα. Αν νόμιζα στην Ψηρού. Όχι ρε, τρελάδι. Για δες από το παράθυρο είναι η και έξω, χοροπηδάει στα παγκάκια. Μέσα είναι και αυτή. Πυλιγάει τα περιστέρια. Α. Τα κάνει κυβέρνηση λέει. Ναι, εντάξει, έχουμε δει κυβέρνηση-κυβέρνηση. <laughs> έχουμε δει του βουνού, τώρα θα δούμε και του Μουρλού. υπουργό. <laughs> Καλά είπα, Εγώ, ε, <laughs> ε, ε, το εκεί τώρα. του άλλου και για 30 <laughs> Τότε δεν είσαι μαζική. Ναι, για δεν σε παίρνει, παίρνει όμω όπως πήρα εγώ. Α, μπορεί να μην έχει την κάρτα, ξέρω εγώ. Μάλιστα, τώρα θα δώσω το τηλέφωνο σε πάρει. Εντάξει, τώρα Περίμενα. Είναι τα μετρικά μεγάλα σκάφη. Είναι φέλειο, φρύξο σε έλληνα μικρά. Πώ το ποθέμιω ότι με την επιτελική ψήφο, λέει αυτή την επιστολική από το ίντερνετ, α πούμε, καθιερώνουμε για όποιον το επιθυμεί εντό και εκτό Ελλάδο την επικοινωνία. Μαλακία! Ξένοι που δεν έχουν καμία σχέση με την Ελλάδα ψηφίζουν. Αυτό δεν είπε. Ναι. Ωξένο, δεν είναι πόσε γενιέ εκεί. Θα αρχίσει η ίδια του η Ελλάδα. Ωραία είναι. Λοιπόν, αυτοί που είναι εδώ έχουν σχέση με την Ελλάδα. Δηλαδή αυτοί που ψηφίζουν, νομίζω παιδί μου. Έχουν πάει, δεν πάει, δε έχουν με σχέση το με την γενικότερα. Θέλω. Δεν πατάνε. Δεν πατάνε. Δεν είναι αλλού. Τι είναι αυτή. Αλλού. Το αλλού. Είναι εντελούλο στο για να καταλάβετε. Είναι τελούλου όλοι. Τελούλου, τελούλου. Μα μου ξέρεις Είσαι αυτήν την μου και μου το παίζει για ροζούς τζοβενο. Η Ελένη Λουκά, ναι στην αγνότητα Ναι στην αγνότητα μωρί Λουκά Πάντα πίσω κολλητά σύννεφο <συνίλια> Έχει γεμίσει ο κόλλος AIDS <συνίλια> <H. συνίλια> ο, ο κόσμος, συγγνώμη Έχει γεμίσει ο κόσμος AIDS <συνίλια> Παγκόσμια μέρα σήμερα, άσε με τώρα <συνίλια> Δεν χορταίνουμε γαμίσεις σου λέω Ναι στην αγνότητα Πίπα κόλλο πάει η κατάσταση Πίπα κόλλο Όποτε την κυβέρνηση ξεκινάει Πώ να μην κολλείς, άσε με σε παρακαλώ πολιτικοποίησε το θέμα τώρα στο τέλος mm. αύριο και μεθαύριο έχουμε απεργία των ταξί 48 ώρε απεργία 5 και 6 Δεκεμβρίου επειδή είχαν κυκλοφορήσει κάτι φημίσεις ότι θα είχαν και σήμερα σήμερα δουλεύουν κανονικά μας έχουν στείλει εδώ την ανακοίνωση ο ΣΑΤΑ Προς αποφυγή παραπλάνηση του επιβατικού κοινού, η δίκη του ΣΑΤΑ επισημαίνει με ομόφωνη απόφαση όλων των παρατάξεων το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΤΑ, προέκρινε την κλιμάκωση του αγώνα και οι 21 σύμβουλοι εκφράζοντα την απέτηση του κλάτου. ενταξύ απαιτούν να αποσυρθεί τώρα το φορολογικό νομοσχέδιο αυτό του Χατζηδάκη. Το ωραίο. ορίστηκε 48 ώρα επεργεία για την Τρίτη και Τετάρτη 5 και 6 Δεκεμβρίου από τι 6 το πρωί τη Τρίτη έω τι 6 το πρωί τη Πέμπτη. Για τη Δευτέρα εργάζονται σήμερα κανονικά τα. Να το ξέρετε όλοι εσείς που και αύριο έχει και πορεία 10 και 30 το πρωί συγκεντρώνονται στο, στη Μάρνη Ναι, στα γραφεία του ΣΑΤΑ Στις 10 και μετά θα ανέβουν προς τα πάνω Προς το Σύνταγμα στο Υπουργείο Οικονομικών Να το γνωρίζετε όλοι εσείς ε, που ε, χρησιμοποιείτε το Τάξη για δύο μέρες δεν θα έχουμε Τους έχει λιανίσει ε, κυριολεκτικά όλο αυτό το συστηματάκι που πάνε τώρα να εφαρμόσουνε Η Ντόρα Μπακογιάννη είναι μάλλον ο Σαμαράς πριν λίγο καιρό ενώ ώστε επίσκεψη στην πέμπτη εδώ του Ερντογάν άλλο μακελιό κυκλοφοριακό είχε τοποθετηθεί και είχε πει ότι τι τον θέλουμε τον Ερντογάν είναι απομονωμένος γιατί να έρθει εδώ ως ε, ήρωας Σαμαράς, τουρκοφάγος, βγήκε μπροστά και είπε αυτά που είπε βγαίνει η Ντόρα χτες και λέει, έδωσε μια απάντηση στον Αντώνη Σαμαρά Κατά τη διάρκεια της διακυβέρνηση Σαμαρά οι επισκέψεις και ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία συνεχίστηκαν οι επαφές του κυρίου Σαμαρά με τον κύριο Ερντογκάν στο πλαίσιο, στο περιθώριο του ΝΑΤΟ υπήρξαν άρα κατά τη, όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις ακολουθούν την ίδια ακριβώς πολιτική διότι αυτό είναι το εθνικό συμφέρον είναι εύκολο να λες όχι και να κατηγορεί. και δυστυχώς ε, στην Ελλάδα ο υγιής πατριωτισμός πάρα πολλές φορές ε, είναι σε πιο αδύναμη θέση από την πατριδοκαπηλεία που πουλάει πιο πολύ Νοπα Οι παλιές αναμνήσεις της οικογένειας που την έριξε ο Σαμαράς μετά που διεκδίκησαν την προεδρία του κόμματος και έχασε τώρα του Σαμαρά και τώρα με αφορμή τον Τούρκο το Τούρκο πρόεδρο, ο Τουρκοφάγος αμαράσια η απάντηση στις ντόρες για την πατρίδο Καπηλία όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία και έτσι εθνικά πάνω από όλα. Φτάσαμε στο τέλος κάπως έτσι μονιασμένα με ωραίες μνήμες έχουμε το τρίτο μέρος του λαού διαφημίσεις αμέσως μετά το μαγκαζίνο με το Γιώργο Πιέρο εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο γεια σας Καλημέρα Καλημέρα, Αποστολής Ναι Αποστολής είναι σε μπλακίτα Σε ποιον Ένα Δεν τα κάνω μωρέ εγώ αυτά με ξέρει Επειδή σε ξέρω γι' αυτό σου λέω Α σύνο ναι Λοιπόν άκου εδώ περίπτωση Ο τύπο καλό παιδί Κούλης ορίγγιναλ Ω παπαπαπαπαπα -πα Τέλο πάντων Θέλω τηλεφωνάκι ότι σε γεια από την ΚΝΕ, για κάποια Ότι μου στάρει πε Απ' την Κνέ κιόλα Μα είναι δυνατόν τώρα Έλε ρε Έλα, δε, αν είναι δυνατόν ρε τηλέφω Θα πεθάνει Είναισαι Αυτά δεν μπορώ, τάκυρα Τέλο πάντων πε να πάρει Ο να πάρει ή να σε πάρει. Να με πάρει. Να τον Να με πάρει. Τι είπα ρε Ότι ήξερε τι θα πει ο Παπανδρέου, λέει, στον Καρτελόριζο. Ναι, ναι. Κοιτάξτε, στο Μένκα ήμουν προετοιμασμένη. Δηλαδή, οι πληροφορίε είχαν έρθει και έτσι το σοκ ήταν σχετικά ελεγχόμενο. Μα πριν από λίγο καιρό ήταν κυβέρνηση. Χρεοκοπήσανε τη χώρα σε ένα μεγάλο μέρο, θένε και αυτή Εννοείται ότι ήξερε τι θα πει ο. Ξέχασε ότι ο Καραμαλής το 2007 μα έλεγε να αγοράσουμε τσιπάκια. Ξέχασε, βάλτε λίγο αυτό, ότι κάνουμε οικονομικό θαύμα, κάτι τέτοιο. Δεν έλεγε ο Καραμαλή, έλεγε. Ναι, ναι. ναι. Οικονομικό μ θαύμα. Μπράβο, και αυτό. Η Ελλάδα μπορεί να πετύχει οικονομικό θαύμα. <Κιλίκο> Έλα ρε πάλι, σε πιάσα, καλησπέρα. Λοιπόν, επειδή η Επανάσταση πέφτει σε ημιαργία, 25η Νοεμβρίου έπεσε Σάββατο. Δεν άκουσα τίποτα για το Γοργοπόταμο. Αυτά, φιλιά. <Κιλίκο> Να σου πω κάτι. Είπαμε ότι ο Μητσοτάκης, τώρα θα κάνει επιστολική ψήφο. Να ψηφίζουν από το εξωτερικό. Ναι, ναι, θα ψηφίζουμε και απ' έξω. Και στην τουαλέτα, άμα είσαι και χαίζεσαι. Πε, δεν θα μπορώ. Με έχει πάει σερπατίνα. Επιστολική ψήφο, τέλειω. Απ' δεν έχει δικαιολογία. Ή άλλη δικαιολογία. Μαλά. Ο άλλο που λέει είχαμε κόσμο το βράδυ σπίτι, δεν ξύπνησα. Όχι. Να μιλήσω. Το επόμενο να το κάνει, να το στέλνουμε και μέσω Viber Να μιλήσω. Θα θέλα όχι, ιδανικά. Έλα. Έλα! Πού είσαι, Εδώ, εκεί που ήμουνα. Δεν μπορούμε να σε πιάσουμε, αργά μου. Έλα τώρα, αφού με πιάσε. Τόσο ψηλά σε έχει βάλει ο Πρωθυπουργό τη λίστα. Τη παρακολούθηση. Ε, εντάξει, όρι κιόλα, Ε. Θέλω να πει τη συντρόφησα από τη χωριστή ότι κακώ κυνηγήσανε αυτού του βουλευτέ του νέου. Γιατί αυτοί οι νέοι βουλευτέ δεν έχουν ανακατευτεί με τα σκάνδαλα. Απλά είναι η σκηταροδρομία του 4x400 έχουν πάρει τη σκητάλη στα τελευταία 400 μέτρα. Αλλά ξέρουν από πού την πήρανε. Και κάτι άλλο, τα πρόστιμα στου ενταξιούχου θα ψήφισαν. Και το πασόκ μέσα στη Βουλή. Και δεν βλέπω κανένα τομάρι από αυτά να λέει ότι κάναμε λάθο. Δηλαδή σε αυτό το γεροντάκο με τα 320 που τον ευγάλανε έξω, Μα πετάξαν έξω στο δρόμο. Εγώ, ανάπηρο, με 82% αναπηρία, 82 χρόνο ανάπηρο, με το καλό σου πετάξαν έξω. Πώ θα κάνει η μήνυση αυτό στην αστυνομία που έχει μια δικαστική απόφαση, Γιατί βγαίνει αυτό ο φλόρος ο Φλωρίδης και λέει ότι υπάρχουν 700.000 μηνύσει. Αφού 5-6 εκατομμύρια, εδώ στην Ελλάδα είμαστε 10. Εκατομμύρια εφτακόσια χιλιάδε τι είναι, ήδη αυτό ο μπαμπού πρέπει να κάνει 30 μηνύσει. Αυτό σε όλου του αστυνομικού που παράνομα γιατί έτυχε και είδα το βίντεο ότι οι αστυνομικοί λένε ότι πήγε ο δικαστικό επιμελητή. Αυτό ο δικαστικό μαλάκα που πήγε, πήγε με μία απόφαση την προηγούμενη που ήταν να το πετάξουν έξω. Και αυτά τα αρκήδια δεν πιάσανε να διαβάσουν γιατί αυτοί εκτελούν. Αυτοί λοιπόν που εκτελούν είναι εκτελεστέ φωνιάδε. Φωνιάδε δεν είναι εκτελεστέ του νόμου και πρέπει τον καθέναν εξεχωριστά να τον μηνύσει να πάνε στο εδέλειο του κατηγορουμένου και αυτοί και οι μπράδυ που πήγανε γιατί όταν έχει ο άλλος δικαστική απόφαση και του πάρει τα πράγματα από το σπίτι είναι κλοπή, τον κλέψανε παρουσία της αστυνομίας τον κλέψανε και όχι μόνο τον κλέψανε, τα τομάρια ξυλώσανε και τη ράμπα την οποία την είχε ο άνθρωπος πληρωμένη και όλα αυτά που κάνανε ήτανε παράνομα <ΣΣ>